στο όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος. Βασιλεύ ουράνιε παράκληται το πνεύμα της αληθείας, ο πανταχού παρόν για τα πάντα πληρών, ο να των αγαθών τη ζωή χορηγός, ελευθέκες και χωρηγός, ελεθέκες, και καθάρισουν μας ο πάσης κυλίδος και σώσον να ψυχάς ημών. Θα προσπαθήσουμε να συνεχίσουμε ε... κάποια πράγματα σχετικά με τη μετάνοια ή την εξομολόγηση. Διάβαζα <Συλίου> χθες σε μια εφημερίδα και ανέφερε ποια ήταν τα ποσοστά τηλεθέασης σε εκπομπές που αφορούσαν τα πολιτικά ζητήματα των ημερών. Και μάλιστα αναφερόταν στην χρονική διάρκεια από τις 12 το βράδυ μέχρι 2 το πρωί. Μαντέψτε, πόσοι παρακολουθούσαν αυτές τι εκπομπέ. 12 το βράδυ μέχρι 2 το πρωί. Πόσοι συμβολίτες μας Παρακολουθούσαν αυτέ τι εκπομπέ, τι ενημερωτικές, πώ λέγονται αυτέ, τι δημοσιογραφικέ. Πάνω από δύο εκατομμύρια. Παρακολουθούσαν μέχρι τι δύο το πρωί. Φανταστείτε, δύο εκατομμύρια, νομίζω ότι κάπου εκεί, παρακολουθούσαν αυτέ τι. Ήταν σε τρία κανάλια αυτέ οι εκπομπέ. Στην τηλεόραση, <ΣΠΟ> δεν ξέρω, πάντως παρακολουθούσαν τόσο κόσμους, δύο εκατομμύρια. Μπορεί κανείς να δει πολλές πλευρές αυτής της διάθεσης. Πρώτον, ένας άνθρωπος που δεν κοιμάται καλά βλάπτει την υγεία του. Είναι πολύ σημαντικός παράγον ο για την υγεία του ανθρώπου. Και όταν μάλιστα κοιμάται νωρί, είναι ακόμη καλύτερα. Αν κανεί κοιμάται νωρί και ξυπνάει νωρί, είναι ότι καλύτερο. Επιβαρύνεται η σωματική του υγεία. Η ψυχική του υγεία. Η έλλειψη ύπνου φέρνει εκνευρισμό. Και έλλειψη φαγητού. Το δείτε αυτό. Όταν κανείς δεν, δεν, δεν τρέφεται καλά και δεν κοιμάται καλά όπω πρέπει, του βγαίνει ένα εκνευρισμό. Αυτό επηρεάζει τι σχέσει του δεν το επηρεάζει όταν εκνευριάζει κανεί. Τι προεκτάσει έχει. Τιμούνται προβλήματα στις σχέσεις μας από κακή διάθεση. Τρίτον, φανταστείτε αυτή να είναι οι υπάλληλοι που θα μας εξυπηρετήσουν θα πάμε στη γραφεία. <laughs> και έχει να γίνει. Και φαντάσου να είναι και ποδοσφαιριστής ηλία. Ε. <laughs> Τι ώρα κοιμάσαι. <laughs> <laughs> <laughs> <Εύλυψε>. <laughs> <laughs> <laughs> λοιπόν. Αλλά ναι. Εστίαση γενικά το διαθέτε. γιατί έχουμε δεν είναι αχωμένοι οι άνθρωποι. Είμαστε αχωμένοι, γιατί δεν έχουμε, χρόνο, δεν έχουμε χρόνο λέμε. Το θέμα των χρόνων που έχουμε πώς τον διαχειριζόμαστε. Πολλοί άνθρωποι λένε Εντάξει ρε παιδί μου, να κάνουμε και προσευχή. Δεν έχουμε χρόνο. Απ' τις 12 μέχρι τις τι κάνουμε. Δύο εκατόμμυρια άνθρωποι. Τελικά και χρόνος υπάρχει και από όλα υπάρχουν. Δεν υπάρχει διάθεση. Γιατί όμως ο άνθρωπος, δεν, δεν μπορούμε να δεχθούμε ότι είναι τόσο κακός ο άνθρωπος. Ούτε είναι σωστό. Μπορώ να γίνω, πω, πω, πω, Δεν είναι ώρα ακόμα. Είναι μετά τις 12. Μετά τις δώδεκα έχει το ελεύθερο. Λοιπόν, ε, δεν μπορούμε να δεχθούμε ότι ο άνθρωπος ούτε είναι ωφέλιμο να κατακρίνουμε να κατηγορούμε κάποιες συμπεριφορές όσο να δούμε δημιουργικά και θεραπευτικά κάποιες διαπιστώσεις. Για παράδειγμα, ενδιαφέρεται εκείνη τη στιγμή ο άνθρωπος να ακούσει τι. Μου κάνει εντύπωση και το ταγκαλάκι δουλεύει ωραία διάβουσα επίσης στην εφημερίδα έλεγε ότι θα έκαναν αποκαλύψεις για ένα βουλευτή και από τι 10 η ώρα έλεγε σε λίγο αποκαλύψεις και μετά τι δεκα το <Κι> για να σε κρατάνε σε αγωνία να μεγαλοποιεί και αυτό που θα ακούσεις σε δουλειά δηλαδή θα γίνει ένα κάτι φοβερό και έχω παρατηρήσει ότι ό,τι σημαντικό, φαινομενικά σημαντικό συμβαίνει που μα ταράζει κοινωνικά, πολιτικά, εκκλησιαστικά Περίμε όλοι με αγώνη να ακούσουμε κάτι εντυπωσιακό κάτι εξωφρενικό να ικανοποιήσει κάποιες μας ανάγκες Και νομίζουμε ότι αυτοί που θα το παρουσιάσουν γνώριζουν όλη την αλήθεια βρήκαν το μυστικό τρόπο να γνωρίζουν τα πράγματα και όταν θα μας ανοίξουν τα μάτια Και πάντοτε ο νους μας για μέρες, μήνες περιστρέφεται σε μια έννοια και γίνεται ένας αποπροσανατολισμός της προσωπικής μας καταστάσεως, της προσωπικής μας ανάγκης. Πάντρο μου, ο, ο τηλεοπτικό λόγος είναι ένας διαρκής λόγος εκφοβισμού. Δηλαδή ο μόνος σκοπός της τηλεόρασης είναι να φοβήσει τον κόσμο. Ακόμα και τα πιο απλά ανακοινοθέντα έχουν μέσα της πολιτικού χαρακτήρα. Η ηρεμία που υπάρχει ενδεχομένω κάπου είναι μονίμως ανησυχητική. Ανησυχητική ηρεμία επικρατεί εκεί. Ε, η, η διάλογη μεταξύ των ανθρώπων είναι πολεμικά να κοινοθένται. Μάχη δόθηκε στην βουλή. Βγήκαν τα μαχαίρια. Ε, πισόπλα τα μαχαιρώματα. Όλο ο λόγο του βιβλιοκτήτως είναι λόγος εκφοβισμού. Είναι λόγος εκφοβισμού και λόγος εντυπωσιασμού για να ανέβουν τα ποσοστά. Ταυτόχρονα δε δείχνει και κάτι άλλο. Μέσα στην εσωτερική μας ισοπαίδωση που τίποτα δεν κινείται έχουμε ανάγκη ενός εντυπωσιακού λόγου να, ψευδέ, να μας δημιουργηθεί ψευδές ό,τι κάτι γίνεται. Ένα σύμπτωμα του ότι ο άνθρωπος είναι σε πνευματική πτώση είναι ότι δεν γεννά τα γεγονότα είναι έκφραση γέννηση στις ειδήσει. λέγονται επεισόδια λέγονται, λέγονται περιστατικά δεν είναι έκφραση έμπνευσης γεύση ζωής που προϋποθέτει μια προσωπική άσκηση η δυσκολία μας λοιπόν να έχουμε προσωπική άσκηση και να συμμετέχουμε προσωπικά στην αναζήτηση της αλήθειας ψάχνουμε μια ουρανοκατέβατη αλήθεια η οποία δεν μας αναφορά και στην οποία δεν έχουμε προσωπικό κόστος και δεν συμμετέχουμε Προσέξτε αυτό στην αλήθεια, Η αλήθεια που είναι η ανάγκη της υπαρξής μας και της φύσης μας η φιλαλήθεια, η φιλομάθεια είναι στοιχείο τη φύση μας αυτό εκμεταλλεύεται το σύστημα για να μας δώσει μια γνώση, στην οποία όμως δεν συμμετέχουμε και δεν πάσχουμε. Η γνώση είναι εμπειρία, είναι συμμετοχή. Λένε οι πατέρες μας «πάσχο τα θεία. Είναι συμμετοχή προσωπική. Αυτό όμω προϋποθέτει άσκηση, σταύρωμα του εαυτού μου, του θεληματός μου. Όσο λοιπόν δεν κάνω αυτό, θεωρώ πως η γνώση... Είναι μια μαγική διαδικασία. Ανοίγω το κουμπί, έρχεται ένας φωστήρας που τα είδε όλα και μου τα αποκαλύπτει. Και μάλιστα μια γνώση η οποία δεν με αφορά. Και απαράλληλα δεν τι μου γεννά. Την ανάγκη του να κατηγορίσω τους άλλους mm. για να δικαιολογήσω τη δική μου κατάσταση. Εκμεταλλεύεται λοιπόν την ανάγκη μου για την αλήθεια και τη γνώση και μου σερβίρει μια γνώση η οποία μου είναι αδιάφορη προσωπικά. Στην οποία δεν νιώθω υπεύθυνο. Στην οποία δεν μου κοστίζει Στην οποία δεν θίγομαι Αν δε Μου καλλιεργεί την κριτική σκέψη Του κατηγορίν Του κρίνει Του κατακρίνει Και έτσι απομακρύνομαι Από τον εαυτό μου Σπαταλώ τις δυνάμεις μου Και δεν έχω χρόνο λέω να προσευχηθώ Ή να ψάξω το τι γίνεται μέσα μου Και κάθε φορά βρε παιδάκι μου Βγαίνει να το παρουσιάσει με τον τρόπο που σε ξεγελάει και ασχολείσαι. Και ασχολείται όλο ο κόσμο. Και τρώμε ένα μήνα, δύο μήνε. Μέχρι την επόμενη, παίρνουμε και μια ανάπαυση, λίγο έτσι να χαλαρώσουμε, και μόλι έρθει, τώρα που θα αρχίσει η σαρακοστή, να δείτε τι θα γίνει. Τώρα που θα αρχίσει η σαρακοστή, κάτι πάλι θα παρουσιαστεί. Για να ασχολούμεθα, θεωρώντα πω αυτό είναι το σημαντικό που μα αφορά. Αντί να δούμε ότι το σημαντικό που μα αφορά είναι το προσωπικό μα γεγονό. Και αυτό οφείλουμε να καλλιεργήσουμε, μόλις είμαστε έτοιμοι να το καλλιεργήσουμε, να ξεκινήσουμε, έρχονται τα γεγονότα που μας παρουσιάζουν συγκλονιστικά για να ασχοληθούμε. Και έτσι, να πω, προσανατολιστούμε. Θα δούμε σε κάποιο κείμενο που βρήκαμε το Αγίοι Χρυζοστόμου που λέει κάτι σημαντικό. Λέει ότι ο Θεός είναι συνήγορος του ανθρώπου και ο διάβολος είναι κατήγορος του. Ο διάβολος είναι κατήγορος του ανθρώπου και ο Θεός συνήγορο του ανθρώπου. Και θα δούμε τι εννοεί. Για να καταλάβουμε τελικά και εμείς τη ζωή μας, τι ενός πνεύματο είμαστε. Ποιο πνεύμα επιλέγουμε να ακολουθήσουμε. Αυτή είναι η κατάστασή μας, αλλά παράλληλα δεν είναι ιστορία η ιστοριακή υπόθεση. Έτσι λοιπόν, θεωρούμε πως η διαδικασία της μετανίας, της εξομολογήσεως, είναι προσωπικό γεγονός. Το οποίο χάνει τη δυναμική του, αν γινόμαστε ανθρώπων, ή αν ασχολούμεθα με άλλους ανθρώπους, ή αν θεωρούμε ότι η αν ασχολουμαστε με αλλους ανθρωπους η αν θεωρουμε οτι η γνωση είναι υπόθεση πληροφοριών, σφαλμάτων ανθρώπων ή συστημάτων. Θεωρούμε πως η γνώση, η αλήθεια, είναι η υπόθεση προσωπική που έχει να κάνει με τον εαυτό μας. Αλλά είναι σχέση και με τους άλλους ανθρώπους πως διαχειριζόμαστε... Τη ζωή μας, την προσωπική μας, τι ζωής των άλλων ανθρώπων. Πώς διαχειριζόμαστε τα πράγματα. Πώς τοποθετούμε θα στη ζωή. Έτσι λοιπόν εάν θέλουμε έχουμε τις δυνατότητες και έχουμε και τον χρόνο να γευτούμε Κάτι το οποίο δεν μας κουράζει, γιατί σύμπτωμα του ψεύδους είναι πιο σύμπτωμα αν θέλετε της αμαρτίας είναι πιο ότι αυτό που κάνουμε ή αυτό που ακούμε ή αυτό που απασχολούμε θα αν μας κουράζει. Αν μας κουράζει, έχει κόποση σημαίνει ότι δεν έχει μέσα του αλήθεια, δεν έχει φως, δεν έχει υγεία μέσα του. Λέει σε κάλο που έγινε ότι οι πολίτες είναι αγανάκτισμένοι και θυμωμένοι. Η αγανάκτηση και ο θυμός που αναφέρεται σε αυτά που ακούμε και βλέπουμε πρώτο είναι άλωθη. Αυτό είναι διοχέτευση του θυμού μας και της αγανάκτηση που έχουμε για τον εαυτό μας και βρήκαμε μια θαυμάσια αφορμή να το διοχετεύσουμε σε αυτό που βλέπουμε. Για να μην ασχολούμεθα με τον εαυτό μας και να μην αναλαμβάνουμε την ευθύνη μας. Γιατί αν νιώθεις θυμό, κλείσει τη τηλεόραση. Αν νιώθεις αγανάκτηση, μην ακούς. Έτσι λοιπόν, όταν μπω σε μια διδικασία να ασχοληθώ με τον εαυτό μου, Χρειάζεται να γίνει μία σωστή στάση, τοποθέτηση. Όταν προσεγγίζω το μυστήριο της εξομολογήσεως, τι πάω να κάνω. Πάω, για παράδειγμα, να πω τη στενοχώρια μου. Να την πεις. Και για ποιο λόγο να την πεις. Τι ζητάς Πάω να πω τα διέξοδα μου Να τα πω Γιατί ήταν να τα πω Τι ζητώ ε, Ψάχνω μια λύση Τι είδου λύση θέλω Ποιο είναι το περιεχόμενο της λύσης Τι είναι λύση για μένα Μα έχω πρόβλημα με τον άντρα μου Έχω πρόβλημα με τη γυναίκα μου Έχω πρόβλημα με τα παιδιά μου Με τη δουλειά μου με τους φίλους μου Πολύ ωραία Φυσικό είναι να έχουμε άνθρωποι Είμαστε και να τα πούμε Αλλά για ποιο λόγο τα λέμε τι ζητούμε. Τι είναι μετάνοια. Να εκφράσω τη στενοχώρια μου. Να πω τα παράπονά μου. Που είναι ανθρώπινα και αυτά. Θα υποθούν δεν είναι δυνατόν να τον υποθούν. Η εξουμνώση δεν είναι κάτι έτσι ουρανοκατέβατο. Και προσπαθώ να πιέσω τον εαυτό μου. Να σκεφτώ πιο όμορφο, πιο λογικά και να πω κάτι. Την καρδιά μου θα καταθέσω. Αλλά το λέω για ποιο λόγο. Το λέω για να μετανοήσω. Το λέω. Για να δικαιολογηθώ Το λέω για να δικαιωθώ Γιατί είμαι στενοχωρημένος καταρχήν; Νιώθω ότι έχω ένα σύντροφο ο είναι παράξενος Ωραία Και στενοχωρήκαμε γιατί Γιατί με προσβάλλη Ανθρώπινο μέχρι εκεί, που, ε, μέχρι εκεί πάει όμως η ιστορία Ή πάει παραπέρα Όχι πάει παραπέρα Θέλω να φτιάξω τη σχέση μου Με τον σύντροφο μου για ποιο λόγο θα τη φτιάξω, Σε ποια βάση να τη φτιάξω, Με ποιο κριτήριο να τη φτιάξω, Η μετάνοια μου δηλαδή είναι εν σχέση με τον σύντροφό μου ότι δεν είμαστε καλά και πρέπει να γίνουμε καλά. Το να τα βρω με τον σύντροφό μου, δηλαδή να συννοηθώ, δεν είναι μετάνοια. Αυτό μπορεί να το κάνει και ένα ψυχολόγο, κάνοντα μια ψυχανάλυση, προσπαθώντα του ανθρώπου να του φέρει σε μια συνεννόηση. Τι θεωρώ ότι είναι καλά, Ήρθε κάποιο άνθρωπο και μου λέει, Θέλω να εξομολογηθώ. Έχω τρία μέτωπα. Πώ θα εξομολογηθώ, μου λέει. Έχω ένα μέτωπο που αφορά τον εαυτό μου... ένα που αφορά τον άντρα μου... και ένα που αφορά τα παιδιά μου. Να εξομολογηθώ τι. Ε, δεν νιώθω καλά για αυτό που μου έγινε... μου έγινε εκείνο, μου έγινε το άλλο... και στενχωρέθηκα. Με το παιδί μου του μίλησα έτσι... και πώς να αντιδράσω έτσι... Γιατί, και πώς θα γίνει να πάνε καλύτερα τα πράγματα... και με τον εαυτό μου κουράστηκα... Και... αυτό τι είναι, είναι έκθεση... Της ψυχολογικής μας καταστάσεω, σαφώς και μέσα από αυτό μπορεί να διακρίνει κανείς την αμαρτητική μας κατάσταση. Αλλά τα λέει όλα αυτά με ποια διάθεση. Με ποιο κριτήριο, ποιος είναι κεντρικό σημείο, κεντρικό πρόσωπο σε όλα αυτά τα πράγματα. Μετάνια τι είναι τελικά, να ικανοποιηθούν οι ανάγκες μου. Να βρω μία εξισορρόπηση στην ζωή μου. Να τα πάω καλά με τον Θεό που μαγικά να μου λύσει την ιστορία. Ποιο είναι το ζητούμενο τελικά. Γιατί το πρόβλημα δεν είναι ο άνθρωπος να πει τα παραπονά του. Θα τα πει και είναι φυσιολογικά. Το πρόβλημα ας πούμε δεν είναι ότι δεν πάει καλά με τον άντρα τη η γυναίκα αυτή αυτός ο άντρας με τη γυναίκα του ή με τα παιδιά. Αλλά δεν έχουμε κριτήρια ζωής Συμπεριφοράς και σχέσεως δηλαδή, Ποιο είναι το κριτήριο μου Σε μια σχέση Ποιο είναι το, ε, το, ε, το ζητούμενο Σε μια σχέση Να περνάω καλά λέει ο άλλος Ασφάλως δεν είναι να περνάμε άσχημα Αλλά τι σημαίνει περνάω καλά Και πότε περνάω καλά Να με σέβονται Να με προσέχουν Να μιλούμε Να συνεννοούμεθα δηλαδή, Τι γίνεται Αυτή, Αυτό το ξεκαθάρισμα Μιας επικοινωνία. Δεν είναι η ουσία της μετανίας και της εξομολόγησης. Η ουσία είναι να δω τα λάθη μου. Να δω τα λάθη μου. Έκανα, εδώ το, α, αυτό, ε, έκανα αυτό το λάθος, έκανα το άλλο λάθος, έκανα το παράλλο και τα εντοπίζω. Και ζητώ συγγνώμη για τα λάθη μου. Αυτό είναι μετάνοια. Ούτε αυτό είναι μετανία; Γιατί κάποιος έχει ένα πρότυπο ζωής... Ένα πρότυπο καλής συμπεριφορά, Ένα πρότυπο εικόνας ενός καλού ανθρώπου που πρέπει να εκπληρώσει. Και νιώθει ότι δεν το εκπληρώσε και νιώθει αυτή την φθορά και την πτώση. Και μετάνια σημαίνει τι, να ικανοποιήσει αυτή την εικόνα. Ούτε αυτό είναι το ζητούμενο. Το ζητούμενο είναι να ξεκαθαρίσουμε τελείως... Ποια είναι η υπαρξιακή μας θέση. Δηλαδή, ποια είναι η θέση μέσα στο μυστήρι της ζωής. Όλο αυτό το μπουρδούκλου που μας συμβαίνει, δέστε, ας πούμε, μου συνέβη, έχω, δεν μπορώ να συνοθέρω με τον άντρα μου, με τη γυναίκα μου, με τα παιδιά μου, με τη ζωή μου, τον εαυτό μου, είμαι μπερδεμένος, ζητώ εκείνο ζω το άλλο, ποια είναι η λύση, πώς θα τακτοποιήσω, ποια δουλειά να κάνω, τι, τι, τι, πώς να διαχειριστώ τα χρήματά μου. Όλα αυτά είναι μπουρδούκλωμα που δεν λύνεται με το να αντιμετωπίζουμε το κάθε ένα ζήτημα ξεχωριστά ε, ερώτηση ή απάντηση, τι κάνουμε σε αυτή την περίπτωση, αλλά όλη η ζωή μας και όλα αυτά τα πράγματα βρίσκουν τη θέση τους από μόνα τους στη ζωή μας αν κάνουμε το υπαρξιακό μας ξεκαθάρισμα. Γι' αυτό η βάση της μετανία είναι αυτό, αν δεν γίνει ένα υπαρξιακό ξεκαθάρισμα, δεν μπορούν αυτά να βρουν τη θέση του. Είμαστε σαλεμένοι. Αυτό που μα κατέχει και δυσκολευόμαστε να μετανοήσουμε, αν θέλετε, είναι ένδειξη αμετανοησία, είναι το σάλεμα, αυτή η σύγχυση που έχουμε μέσα μα. Αυτό το μπέρδεμα. Τα πράγματα μπαίνουν σε σειρά, τακτοποιούνται, βρίσκουν τη θέση του δηλαδή και ξέρουμε τι μα γίνεται. Ξέρω πλέον τι σημαίνει για μένα ο σύντροφό μου, το παιδί μου, η δουλειά μου ή αυτό μου, όταν κάνω το υπαρξιακό μου ξεκαθάρισμα. Δηλαδή να αναζητήσω ποια είναι η θέση μου στο μυστήριο της ζωής. Ποια είναι η θέση μου έναντι του Χριστού. Ποιος είναι ο Χριστός για μένα. Γιατί πολύ απλά και τα παιδιά μου και ο άντρας μου και ο αυτός μου είμαστε ένα κομμάτι του Χριστού. Είμαστε μέλη του σώματός του. Η αλήθεια μας εκεί είναι. Χρειάζεται λοιπόν αν ο άνθρωπος δεν... Τα βρει με τον εαυτό του, με αυτήν την έννοια, όχι με την ανάλυση των λογισμών του ή των συναισθημάτων του για να καταλάβει πόσο στραβός είναι. Δεν είναι πρόβλημα να καταλάβουμε. Η ουσία δεν είναι να καταλάβω πόσα λάθη έχω κάνει. Εάν προηγουμένω δεν τοποθετηθώ στην ζωή, στο μισή της και στον Χριστό. Γιατί η αναγνώριση των λαθό μου θα είναι ένα ηθικιστικό γεγονός. Το οποίο δεν με ελευθερώνει, με εγκλωδίζει. Και μου γεννά αυτόν τον φόβο. Αν όμως έχω βρει την θέση μου, τότε η αμαρτία μου είναι μία κατάσταση που έχει να κάνει με την προσβολή μία σχέσεως. Όχι με την έκπτωση από ένα ύψος και από μία κατάσταση. Έχει να κάνει με την προσβολή μία σχέσεως. Δηλαδή μετανόση σημαίνει με τι. Είμαι πλεονέκτη. και αγαπώ τα υλικά αγαθά και θέλω συνεχώς να κερδίζω. Κοινωνικά μου μπορεί να είναι μια νόμιμος πράξη. Δεν αδικεί κανέναν ο άνθρωπο αυτός, πιθανόν. Και θέλω ότι κερδίζει και κερδίζει νόμιμα. Αλλά του γίνεται αιμονή και τον αρρωσταίνει. Η μετάνοια δεν είναι να πει όπου, πόσο στραβά σκέφτηκα αγχώθηκα και μου κάνε κακό. Η μετάνοια είναι εν σχέση με το πρόσωπο του Χριστού. Ότι αντί του Χριστού ε, βρήκε έναν άλλον Χριστό που δεν είναι Χριστός. Η μετάνοια σημαίνει ότι έζησε έτσι τα υλικά αγαθά που τον χώρισαν απ' τον συνανθρωπό του δηλαδή για πέντε ευρώ τσακώθηκε δηλαδή η υλικά άγαθα του έγινε αναφορμή όχι ενότητος αλλά διάσπασης, διάσταση. αυτό τι σημαίνει όταν ο άνθρωπος εξαιτία των υλικών αγαθών με τα μανία σύγκρονται με τον συνανθρωπό του τι σημαίνει αυτό το πράγμα, ποια είναι η αμαρτία του όχι απλά ότι αγαπά τα υλικά άγαθα αλλά ότι δεν αγαπά τον Χριστό Αν ξεκαθάριζε ότι το πάνε γι' αυτό είναι ο Χριστός ή αν εντόπιζε ότι η χαρά τέλος πάντων της ζωής είναι κάπου αλλού είναι σε αυτό το γεγονός της αλήθειας και του Θεού δεν θα απολυτοποιούσε αυτό το πράγμα γεγονός που θα τον έφανε σε διάσταση και με τον εαυτό του και με τους άλλους ανθρώπους. Αν όμως τακτοποιείται ύπαρξιακά ο άνθρωπος και έχει αξιολογήσει το τι είναι ζωή για τον ίδιον τι είναι η αλήθεια για τον ίδιον, τότε θα παίρνουν όλα τα πράγματα στην πορεία του και τη θέση του. Αν, για παράδειγμα, συγκρούομαι με κάποιον άνθρωπο, τον κοντινό τον άντρα μου, τη γυναίκα μου, συγκρούομαι, πολύ ωραία, έγινε ένα πρόβλημα, μία σύγκρουση. Με αισθάνθηκα ότι με αδίκησε, ότι με πρόσβαλε ή οτιδήποτε άλλο. Ποια είναι η προσέγγιση μου, η προσέγγιση μου σε αυτό το γεγονό, μαρτυρεί το αν έχω θέον ή όχι. Ή αν θέλω τον Θεό ή όχι. Και η μετάνοια δεν έχει να κάνει με το πώς να βγάλω αυτή τη στενοχώρια από μέσα μου αλλά τι θέλω να βρω πίσω από αυτό το πράγμα. Δηλαδή έρθατε κάποιος και με αδική και είμαι στενοχωρημένο. και πάω και λέω τον παπά που εξομολογούμαι στενοχωρέθηκε γιατί ο Γιάννης με αδίκησε. Είναι μετάνοια αυτό. Εκθέτω και περιγράφω την ψυχή μου διάθεση, για να ξελαφρώσω. Ε, δεν είναι Μετά έχει να κάνει αυτό που σκέφτηκα αν μου μείωσε την χάρη του Θεού. Αν αυτή η σκέψη μου και αυτή η σχέση μου έγινε αφορμή και μου φανέρωσε κάτι άλλο. Ότι τοποθετήθηκα με τέτοιον τρόπο που πρόσβαλα τη σχέση μου των Θεών. Τοποθετήθηκα με τέτοιο τρόπο που τελικά αρνήθηκα τον Θεό. Τοποθετήθηκα με τέτοιο τρόπο που απόλυσα, έχασα την χαρά από την καρδιά μου. Και έρχομαι και λέω, έχασα τον Χριστό μου, έχασα την χαρά μου, γιατί πίστεψα ότι η ανάγκη μου για δικαίωση ήταν η χαρά μου. Πίστεψα πως αν και υπερκεράσω τον συνάνθρωπό μου, τον σύντροφό μου, θα είμαι χαρούμενος. Και τον ανταγωνίστηκα. Και συγκρούστηκα μαζί του. Έτσι λοιπόν η μετάνεια έχει να κάνει με το που με παραπέμπουν τα συναισθήματά μου. Μου που με παραπέμπουν τα βιώματά μου. Μα κάποιος θα πει. Δεν αντέχεται αυτός ο άνθρωπος. Σύμφωνη. Και θα το πούμε και είναι ανθρώπινο. Μην ξεγελιόμαστε, μην τα όλα. Αλλά... Αυτός που με αδικεί, αυτός που αισθάνε κάτι είναι ανάποδος, για μένα τι είναι. Είναι ο εχθρός μου, είναι ο αντίπαλος μου, είναι αυτός που λέω μακάρα πισωφείς μια ώρα αρχίτερα. Και λέω πω τι βάσανο και τι επιλογή έκανα πόπο και μέσα μου το σιχαίνομαι. Δεν θα γνωρίζω ότι πραγματικά βασανίζομαι. Αλλά πονώ αυτόν τον άνθρωπο. Τον συμπονώ, τον νοιάζομαι, είμαι διακριτικός, έχω ταπείνω συναντήτου, του. Προσεύχομαι γι' αυτόν. του χάρη. Ε, για, άλλον, ένα, ένα, ένα, για ένα ξένο παιδί, οποιοδήποτε πατέρας η μάνα και μάλιστα εκκλησία, αν δού Στραβό το κατακρίνουν. Και λένε, Πόρε παιδί, μου χάλασε, πώς είναι τα παιδιά έτσι. Και έτσι με πολύ άνεση το κατακρίνομαι. Αν ήταν όμω το δικό μα παιδί, πάτερ σε παρακαλώ, ξέρει τα παιδιά πώ είναι, Βοήθησε το. Μην κάνει στραβά μάτια λίγο έτσι, λίγο με κοιτρό. Εσύ ξέρει τώρα με τους νέου. Προσπάθησε με αγάπη και όλα αυτά. Μοιάζομαστε. Γιατί, γιατί έχουμε αγάπη. Άρα δεν είμαστε διαφρυντικοί τόσο τι έκανε, όσο το πώ θα σωθεί. Άρα υπάρχει αγάπη. Γιατί δεν το κάνουμε με σύντροφό μα. Ναι είναι έτσι, έχει τα χάλια του αλλά με πονάει που είναι, έχει τα χάλια του και είναι άρρωστος πνευματικά ή με πονάει το γεγονό ότι υφίστα τα ταλαιπωρία με αυτόν τον άνθρωπο. Πού έχω επικεντρώσει την αναφορά μου. Εάν λοιπόν ο άνθρωπος έχει στραφεί προς τον Χριστό αρχίζει να βρεις και αυτή την ιστορία για να ξεκαθαρίζει τα πράγματα. Όσο προχωρούμε προς τον Χριστό διαπιστώνουμε ότι το μεγάλο μας πρόβλημα δεν είναι αυτό που υφιστάμεθα αλλά ότι ο άνθρωπος είναι μέσα στην πτώση του και λυπούμεθα γι' αυτό. Και αυτό είναι γιατί δεν έχουμε αγάπη μέσα μας. Αλλά πώς να έχουμε δεν τρεφόμαστε από τον Χριστό και είμαστε μακριά Του. Γι' αυτόν τον λόγο βλέπεις τη μάνα να συγχωρεί τα παιδιά, όχι τον άντρα της. Εύκολα. <κυρίζει> γιατί. Και αντίστροφα. Και τι αυτό το πράγμα. Άρα, το Θεό είναι η καρδιά μας. Δεν έχει δοθεί στον άλλον αγαπητικά Και δεν έχουμε την Και άρα η αμαρτία μας ποια είναι Δεν είναι στον άνθρωπο Είναι στο σώμα Στο μέλος του σώματος των Χριστό Είναι στο σώμα Μέλος του οποίου είναι σύντροφός μας Είναι προς τον Χριστό Άρα η μετάνοια μου δεν είναι μια προσπάθεια Να αναγνωρίσω άλλο στα δίκαιά μου Αλλά να διαπιστώσω εγώ την πτώση μου Και να την αναφέρω ε εξομολογούμε, θα λοιπόν οι περισσότεροι άνθρωποι πάμε και λέμε τους καημούς μας. Και ο καημός μου είναι ότι έχω ένα δύσκολο άνθρωπο. Όχι η πτώση μου, δεν είναι ο καημός μου αυτός. Γιατί εγώ όλα καλά τα έκαμα. Ε και κάτι στραβό άνθρωπο, άνθρωπος, σαν άνθρωπος είμαι. Αλλο άλλος είναι θηρίο. Δεν τον αντέχω. Αυτή λοιπόν η έλλειψη επίοικειας δεν είναι από μια έκφραση ενό ψυχισμού που έχει μάθει από το περιβάλλον να μην είναι σκληρό, να μην είναι επίκης αλλά οφείλεται και στην υπαρξιακή μας επιλογή που έχουμε στρέψει τον εαυτό μας έρχεται ο άλλος και σου λέει ένα κατεβατό γιατί τι νιώθει καλά και προσπαθεί να του δείξει έναν τρόπο να νιώθει καλά και να περνάει ευχάριστα και να είναι ευτυχισμένο. αλλά χωρί αυτό να είναι εν σχέση με τον Χριστό η μετάνια λοιπόν είναι η αποκατάσταση της σχέσης με τον Χριστό, η συμφιλίωση μας μαζί Του και όλα αυτά που μας συμβαίνουν είναι οι αποδείξεις ότι χάσαμε αυτή τη σχέση, όλα αυτά που μας συμβαίνουν είναι τα παραπονά μας, όλα αυτά που μας συμβαίνουν είναι οι αποδείξεις ότι δεν είμαι θα συμφιλόμενη μαζί Του, και μέσα από τον εαυτό μα, το τι μα συμβαίνει, και μέσα από τον σύντροφό μα και μέσα από τον φίλο μα και μέσα από τα παιδιά μα και μέσα από τα φαγητά μα και μέσα από τα κτήματα μα και μέσα από τα σπίτια μα και μέσα από τα αυτοκίνητα μα τα πάντα. Μέσα από τη ζωή μα, λοιπόν, όλα αυτά είναι η αποδείκτη του αν είμαι θα συμφιλιωμένη όχι με τον Θεό. Αν έχουμε μέσα μα τα την καρδιά μα. Αν η καρδιά μα βρήκε τον προσανατολισμό τη. Έτσι όταν η καρδιά του άνθρωπου βρει τον προσανατολισμό της φωτίζεται η ζωή μας, απλοποιείται η ζωή μας. Ο άνθρωπος χάνει τη σύγχυσή του, δεν είναι πολυδιάσπαστος, βρίσκει μια ανενότητα. Τακτοποιούνται, μπαίνουν σε μια ησυχία αρμονία τα πράγματα. Με αυτό δεν θέλουμε να πούμε πως ε, όντως δεν θα είμαστε αδικημένοι, αλλά δεν είναι αυτό το πρόβλημα. Το πρόβλημα δεν είναι αν είμαστε αδικημένοι. Το πρόβλημα να βρούμε πίσω από εκεί αυτό που χάσαμε ή αυτό που δεν βρήκαμε ποτέ. Έτσι λοιπόν, αυτό που είναι σημαντικό είναι να βρει ο άνθρωπος την πηξίδα του. Να βρει την κατεύθυνσή του. Χωρίς την, να βρούμε την κατεύθυνσή μας και να έχουμε πηξίδα ζωής, τότε είμαστε επιλαγωμένοι. Τότε θέλουμε να ακούμε ειδήσει, να ακούμε αποκαλύψεις, να ακούμε αλήθειες, αλήθειες και να μπορούμε να τις ερμηνεύουμε τις αλήθειες και να γίνεται ένας χαβαλές εσωτερικός και να μην έχουμε ειρήνη μέσα μας, να μην το τα πράγματα και να κρίουμε και να κατακρίνουμε. Η κρίση μας τότε δεν είναι θεραπευτική ούτε για μας, ούτε για τους άλλους. Για να λειτουργήσει θεραπευτικά για τον εαυτό σου, για να λειτουργήσουμε θεραπευτικά για τον εαυτό μας ή για τους άλλους δεν χρειάζεται να είμαστε έξυπνοι. Δεν χρειάζεται να είμαστε εύστροφοι. Δεν χρειάζεται να συλλαμβάνουμε τα γεγονότα και να, να τα αναλύουμε. Χρειάζεται να είμαστε χαρούμενοι. Να έχουμε ελπίδα. Να έχουμε χαρά. Και να μην μπορούμε να κατακρίνουμε κανένα και να μεταδίδουμε ελπίδα, πρόταση ζωής στον καθένα. Αλλά πρέπει να το βρούμε μέσα μας. Και αυτό έχει να κάνει με το πού είμαστε στραμμένοι. Όλη η ιστορία μας είναι πού είμαστε στραμμένοι. Έρχεσαι και μου λες για τον άντρα σου, εντάξει, αλλά εσύ πού είσαι στραμμένοι. Έρχεσαι και μου λες πόσο αδική είσαι με του συναδέλφους σου. Αλλά το θέμα εσύ πού είσαι στραμμένος. Τα όλα αυτά. Αποβλέποντας τι, προσβλέποντα σε τι. Μια δικαίωση, μια συμβουλή που θα σε βοηθήσει, μία λύση των προβλημάτων σου. Τι ζητάς, τον λόγο που θα σε δικαιώσει ή το λόγο που θα σε αναπαύσει. Το λόγο το δικό σου ή το λόγο του Θεού. Ζητείς. Την ικανοποίηση των αναγκών σου ή την δυνατότητα της συμφιλίωσης με τον Θεό και με τον ανθρώπων σου. Αναφέρει εδώ κάποιο πατέρας σύγχρονος για την εξομολόγηση. Λέει αρνούμαστε τον πλησίο μας. Και κλείνουμε μόνιμα στον δρόμο που οδηγεί στη Βασίλεια του Θεού. Ζητούμε από τον Κύριο συγχώρεση αμαρτιών. Αλλά δεν έχει νόημα να αναζητήσουμε μια τυπική άφεση. Εμείς μαγικά θέλουμε να συγχωρεθούμε. Δεν έχει νόημα αυτή η τυπική άφεση. Αλλά τι έχει νόημα. Πρέπει να διψούμε για την αληθινή συμφιλίωση. Η οποία γίνεται στο όνομα του Χριστού. Προσβλέποντας τον Χριστόν. Πρέπει να διψούμε για την για αληθινή συμφιλίωση, στο πλαίσιο της οποίας θα αναθέσουμε στον Θεό την αναξιότητα και την απιστία μας. Όχι μόνο προς εκείνον η συμφιλίωση εννοείται, αλλά και προς τον πλησίον, τον φίλο, τον γνωστό και συγγενή μας. Λοιπόν, η διάθεσή μας είναι αυτή. Και ερχόμαστε απλώς σαλεμένοι και σε κατάσταση σύγχυση. Να περιγράψουμε την τραγωδία που περνούμε. Αλλά η τραγωδία που περνούμε δεν είναι αυτή η πραγματική τραγωδία. Η τραγωδία είναι ότι δεν έχουμε προσανατολισμό. Η τραγωδία δεν είναι πόσο δύσκολα περνούμε στη ζωή. Αλλά η τραγωδία είναι που δεν ξέρουμε ποια είναι, ποια είναι η διέξοδος μας σε αυτή την τραγωδία. Και θεωρούμε η διέξοδος μας είναι να καλυτερεύσει ο άλλος που με βασανίζει και όχι να βρω τον Θεό. Η διέξοδος μας δεν είναι να μας λύνονται ένα-ένα τα προβλήματα αλλά να βρω μία βάση ζωής. Να βρω μία αναφορά ζωής. Η ζωή μου όλη να είναι αναφορά προς τον Θεό. Αν δεν υπάρχει τέτοια αναφορά θα, πελα... θα πελάχω δρομό. Θα κατεβάσω χιλιάδες επιχειρήματα να αποδείξω τα δικιά μου. Είμαι κολασμένος, ότι είμαι δαιμονισμένος. Ο δημορισμόνο τι είναι, ο δίκαιο άνθρωπο, που κατεβάζει όλα τα επιχείρηματα για να δικαιωθεί. Ποιο είναι ο, ο άνθρωπο του Θεού, αυτό που θέλει τη συμφιλίωση, που συγχωρεί, που έχει επίοικια. Και δίνει όχι από τη δική του επίοικια, απ την επίοικια του Χριστού, που δεν δίνει από τη δική του συγχώρηση, από τι συγχώρηση του Χριστού, που δεν μεταδίδει από τη δική του ζωή, γιατί δεν έχει, μεταδίδει από τη ζωή του Χριστού, και στο πρόσωπο του κακότροπου συντρόφου του βλέπει τον Χριστό. Αν δεν βλέπει αυτό θα βλέπει τον διάβολο. Και στο, στο τέλος ο ίδιος δαιμονίζεται. Εάν ο άνθρωπος δεν βρει το μυστικό τρόπο και αυτό είναι ο τρόπος της μετανοίας και της συντριβής στο πρόσωπο του κακότροπου ανθρώπου να βλέπω τον Χριστό και να δίνω ελπίδες αυτόν τον κακότροπον άνθρωπο αλλά βλέπω διάβολον τότε διάβολος είμαι εγώ ίδιος. Γιατί διαβάλλω την πραγματικότητα. Τ시다 είναι η πραγματικότητα Πάτερ μου... Αυτό τα Αυτό το «στραβόξυλο» είναι... Η πραγματικότητα δεν είναι αυτό που είναι... Η πραγματικότητα είναι αυτό που μπορεί να γίνει... Η γνώση αντικειμενική δεν είναι να γνωρίσω τα στραβά του ανθρώπου... Αλλά η γνώση είναι... Να του δώσω ελπίδες... Και να δώ αυτό που μπορεί να γίνει... Αυτό που δύναται να γίνει.. Η αλήθεια του ανθρώπου δεν είναι αυτό που είναι... Αλλά οι δυνατότητε του είναι η αλήθεια του... Η δαιμονική γνώση είναι αυτή που λέει ότι έκανε αυτό, είναι άσωτο, είναι χαμένο. Η γνώση του Θεού είναι έκανε αυτό, αλλά μπορεί να γίνει άγιο. Αυτή είναι η γνώση του Θεού. Είναι η γνώση που έχει ελπίδα. Γι' αυτό, όταν έρχεται κάποιο στην εξομολόγηση, ιδίω να σου κατηγορήσει τον σύντροφο του Ο, ο παπά, δεν ξέρω, έτσι νιώθει ότι καλύτερα να πόρνευε, να μίχευε. Πιο καλά το νιώθει, πιο άνετα σου έρχεται. Τουλάχιστον το ευχαριστήθηκε. Αλλά σου έρχεται μια αίσθηση ότι ο άνθρωπο έχει ένα δαίμονα μέσα του. Θέμα λακώνει, το λέει αυτό, του λε ένα, σου λέει άλλα δέκα. Δεν μπορεί να μπει σε επιχειρήματα. Με άνθρωπο ο οποίος έρχεται με διάθεση να κατηγορήσει τον άνθρωπό του, ιδίω στην εξομολόγηση, δεν μπορεί να το βάλει στη διαδικασία κουβέντα. Ένα θα του λες, δέκα θα σου λέει. Σταματάς και χαμογελά, το συγχωρεί, λε κοινώνει. Α το φωτίσει ο Θεό. Δεν μου πρέπει να ασχολούμεθα. Βεβαίω στα πει ο παπά με συγχώρε του άλλου. Άστο να λέει ότι νομίζει. καθένα ότι παίρνει ότι δίνει ο Θεό Ο Θεό δεν αρνείται σε κανένα. Δεν, πολύ, πολύ ασημα νιώθω αν δεν δώσει συγχώρηση στον άλλο ή δεν του πεις να κοινωνήσει. Να συγχωρετεί και να κοινωνήσει. Τι Χρυσό θα πάρει αυτός ξέρει. Ευθύνη του είναι. Όταν έρχεται με διάθεση να σουθάψει ο σύντροφό του ή το συνάνθρωπό του ή οποιοδήποτε άλλο ε, αυτός δεν πάει, να δί, δεν πάει να βρει Χριστό πάει να βρει δικαίωση. Και αν τον ελέγξει για τα λάθη του, γίνεσαι εχθρός του τότε. Όπως θα το δούμε, ο μα τα λέει πολύ καλά. Όταν πήγε ο προφήτης Ηλίας να ελέγξει τον Αχάβ, τι του λέει Αχάβ όταν ήρθε, ήρθες εχθρέ μου? Του λέει, γιατί τον ήλεγχε και του δείχνει την αλήθεια. Εμάς, φίλοι μας είναι αυτοί που μας κολακεύουν, που μας δουλεύουν αγρίως και εχθείλοι μας είναι αυτοί που λένε την αλήθεια. Γιατί του θεωρούμε έλεγχο. Τόσο άσχετοι είμαστε, τόσο αδύναμοι είμαστε τα μικρά παιδάκια που θέλουμε να τρώμε τα παραμύθια μας. Α δούμε λοιπόν πάνω σε αυτά πώς τοποθετεί τα πράγματα ο Άγιος για Αναφέρεται σε δύο περιστατικά στο γεγονός που ο Άβελ, που ο Κάιν σκότωσε τον Άβελ Και στο περιστατικό αυτό που είπαμε προηγουμένως. Να δούμε πώς τοποθετείτε. Κι αν ακόμα είσαι αμαρτωλός, λέει ο Άγιος Χρυσόστομος, έλα στην Εκκλησία, για να πει τι αμαρτίε σου. Βεβαίως εμείς συνηθίσουμε να λέμε τι αμαρτίες στον άλλο. Κι αν ακόμα είστε δίκαιο, έλα, για να μην χάσεις τη δικαιοσύνη. Γιατί η Εκκλησία είναι η και για τους δύο. <ΣΣ1> είσαι αμαρτωλός, μην απελπιστεί. Αλλά στην εκκλησία και δείξε μετάνια. Αμάρτησες. Πες τον Θεό αμάρτησα. Ποιος κόπος είναι αυτό. Ποιος χρόνος χρειάζεται. Ποια θλίψη. Ποια στενοχώρια. Το να πεις τη λέξη αμάρτησα. Μήπως δηλαδή. Αν δεν πεις σύ, Ότι είσαι αμαρτωλός. Δεν θα έχεις κατήγορο των διάβολων. Δέστε. Ο διάβολος είναι κατήγορος. Πολύ απλά το προβάλλουμε στη ζωή μας. Και εμείς όταν γινόμαστε κατήγοροι τι γινόμαστε Διάβολοι Όταν είμαστε κατήγοροι του άλλου Είμαστε διάβολοι Γιατί ο διάβολος είναι κατήγορος Πρόλαβε λέει ο Άγιος Σώστομος Και άρπαξε το αξίωμα αυτού Αυτό το αξίωμα του διάβολου να κατηγορεί; Γιατί αξίωμα εκείνο είναι το να κατηγορεί Γιατί λοιπόν δεν προλαβαίνεις αυτόν ώστε να πεις την αμαρτή και να εξαλείψεις το αμάρτημα, αφού γνωρίζεις ότι έχεις τέτοιον κατήγορο που δεν μπορεί να σιωπίσει. Δεν μπορείς, το παραμικρό θα σου βγάλει. Και ακόμη παραπάνω. Αμάρτησες, έλα στην εκκλησία. Πέ στον Θεό αμάρτησα. Τίποτε άλλο δεν ζητώ από σένα παρά μόνο αυτό. Γιατί η Αγία Γραφή λέγει Λέγε εσύ πρώτος στι αμαρτία σου για να δικαιωθείς. Αυτό ας μα εντυπωθεί. Αξίωμα του διαβόλου να κατηγορούμε, να κατηγορεί. Λοιπόν, ε, και εμείς να κατηγορούμε διαβολοί είμαστε. Μην μας παραξενέψει κανείς να μα πει διάβολο. Είμαστε. Το αξίωμα του παίρνουμε. Σκληρός ο λόγος, αλλά αυτή είναι αλήθεια. Ενώ ο Θεός συνηγορεί, παρηγορεί, δίνει ελπίδια. Δεν υπάρχει σε αυτό κόπο ούτε πολλά λόγια, ούτε δαπάνη χρημάτων, ούτε τίποτα άλλο παρόμοιο. Όπω επίση και αν ακούμε ανθρώπου που κατηγορούν, που να μας φαίνονται οι κρίσει του δίκαιε. Δεν είναι έργο του Θεού αυτό. Ούτε ανάπαυση θα βρούμε. Να κλείνουμε τα αυτιά μα. Α είναι κατ' κατήγορη. κατήγοροι. Α είναι το επάγγελμά του να κατηγορούν τα λάθη τη κοινωνία και να τα βγάζουν στην επιφάνεια. Να κλείνουμε τα αυτιά μα. Δεν μα ωφελεί. Γινόμεθα συμμέτωχοι στην, στην κακότητα. Συμμέτωχοι στο κακό γινόμαστε. Συ, γι, γινόμαστε συμμέτωχοι στους μολυσμού. Πες την αμαρτία για να απαλλαγίσαι από την αμαρτία. Δεν υπάρχει σε αυτό κόπος. Ούτε πολλά λογή, ούτε δαπάνη χρημάτων, ούτε τίποτα άλλο παρόμοιο. Πες ένα λόγο. αναγνώρισε την αμαρτία σου και πες αμάρτησα. Ξέρετε, αν κάτι που κάνουμε είναι ευλογήμενο ή το καταλαβαίνουμε μετά... Φέρνει ειρήνη στην καρδιά μας Μας φέρνει διάθεση προσευχής Μας μαλακώνει την καρδιά Μας φέρνει ανάπαυση Μας φέρνει χαρά Αν όχι γιατί επιμένουμε γιατί επιμένουμε γιατί Με την ιδέα να μην κάνουμε αυτό που υποτίθεται Μας χαλαρώνει Μας πιάνει φόβος, κόπος Θεωρούμε πω αν δεν ανοίξουν την τηλεόραση να δω όλε όλες τι βρωμιές που θα βγαίνουν από τα στόματα των κατηγόρων, δεν θα περάσω όμορφα τη μέρα μου. Και είναι πολύ ξεκούραστο. Αν Ανοίγει την τηλεόραση, κάθεσαι στον καναπέλα, στο κρεβάτι και βλέπει τα πάντα. Και μετά αναλύει τα πάντα. Ενώ αν την κλείσει, λέει, ρε παιδάκι μου, τι να κάνω. Σου φαίνεται, δυσ... Δυσ... σου φαίνεται βαρύ αυτό το πράγμα. Σου φαίνεται δυσάρεστο. Πώ θα διαχειριστώ το κενό μου. Μόνο να βλέπω το ταβάνι. Να ανοίξω ένα βιβλίο, πού να διαβάζει τώρα, μια ζωή διαβάζει τώρα, να διαβάζω πάλι. Να κάνω προσευχή. Ε, εντάξει, ρε παιδά, μου κουρασμένο τώρα. Πάλι προσευχή, την Κυριακή πήγα τύσαι. Και μου φαίνεται βαρύ αυτό το πράγμα. Και κάνουμε, κάνουμε, λες, δεν έχουμε ανάπαυση και δεν έχουμε ειρήνη. Και μετά, συνηθίζουμε στην κριτικότητα. Και τα πάντα, ακόμα και στην προσωπική ζωή, όλα κριτικά τα αντιμετωπίζουμε. Όλα με μια διάθεση κατηγόρια και κατακρίσεω. Αν όμω είχαμε επαφή με τον εαυτό μα. Θα βλέπουμε ότι έχουμε πρόβλημα. Αυτό δεν είμαστε καλά. Και πώς θα αντιμετωπίσαμε τον εαυτό μας. Θα ψάχναμε τον τρόπο να δώσουμε παρηγοριά στον εαυτό μας. Θα ψάχναμε αφορμές να αναπαύσουμε τον εαυτό μας. Θα, προσπαθήσουμε, θα προσπαθούσαμε να δώσουμε ελπίδες και επίκαια στον εαυτό μας. Λοιπόν, θα μπαίναμε σε άλλο πνεύμα. Θα συνηθίζαμε μετά στο πνεύμα της ελπίδος. Της επίκαιας. Της παρηγοριά. Και αυτό που νιώθαμε για τον εαυτό μα, αυτό που ζούσαμε για τον εαυτό μα, θα το προβάλαμε και στου άλλου ανθρώπου. Θα βλέπουμε στα δικά μα χάλια, θα βλέπαμε την κατάστασή μα, θα ψάχναμε έναν τρόπο, κάπου να πάρουμε ελπίδε και να λέμε: ρε, παιδάκι μου, έχω αυτά τα χάλια, αλλά ψάχναμε να μια παρηγοριά. Αυτή η παρηγοριά μετά θα, προβα... θα την προβάλαμε στου άλλου ανθρώπου. Και θα λειτουργούσαμε με επίοικια στου άλλου ανθρώπου. Η επίοικια δεν την, αρχ... την αποφασίζει και σου έρχεται. Είναι γέννημα τη καρδιά μα. Μια καρδιάς που πάσχει προσωπικά. Όχι, όχι μια καρδιάς που έχει ωραίες ιδέες, ρομαντικές ιδέες. Έχει μια ελευθεριότητα. Αρέσκεται σε ωραία αισθήματα. Θέλουν τον ψυχισμό του. Είναι ψηφίσης να σπισμό. <laughs> Καταλάβατε με το νοήμα το μην, Δεν μιλούμε πολιτικά. Ξέρετε αυτό το ήθος. Και όλα ασυχωρεμένα και όλα καλά. Αυτό το στυλ... Δεν κρίνουμε, με συγχωρείτε, το είπα έτσι συ, ε, περιγραφικά. Δε, δεν ασχολούμαι με αυτά και όλοι ευλογημένοι να είναι και όλοι καθένα κάνει την επιλογή του και την κρίση του. Λοιπόν, με αυτή λοιπόν την έννοια ή η επίκενε γέννημα ενός προσωπικού πόνου. Μια προσωπικής αναζήτησης. μια εμπειρίας ζωής. Όταν εμεί βρούμε παρηγοριά, τότε μόνο μπορεί να παρηγορήσουμε. Όταν εμεί βρούμε ελπίδε, τότε μπορούμε δώσουμε ελπίδα. Όταν εμεί γι' αυτό τότε μπορούμε να δώσουμε Όχι γιατί το λέει η ιδέα μα. Όχι γιατί έχουμε μια ιδεολογική προσέγγιση πραγμάτων με αυτόν τον τρόπο, με το μυαλό μα. Αυτή όμω η εμπειρία θα έρθει όταν κλείσω την τηλεόραση. Δεν ακούω κατηγόριε και ακούσω την καρδιά μου και αναφέρω την καρδιά μου στον Θεό. Και αναζητώ τον Θεό. Και αναζητώ και τον σύντροπό μου. Αναζητώ τον πλησίον μου. Δεν υπάρχει σε αυτό κόπο ούτε πολλά λόγια ούτε πάνε Ναι, τα είπαμε. Λοιπόν, έχω στη γραφή λέει και εκείνο που την είπε και απαλλάχθηκε από αυτήν, και εκείνο που δεν την είπε και κατακρίθηκε για το φθόνο του. Ο Κάι φώνευσε τον αδελφό του Άβελ, κυριευμένος από φθόνο. Και ο φθόνο είχε σαν επακόλουθο τον φόνο. Ξέρετε, ο φθόνο είναι φόνο στην ουσία. Φόνος μέσα στην καρδιά μα που μπορεί να πραγματοποιηθεί και εκτό καρδιά. Αυτή η ζήλια και ο φθόνος που έχουμε. Γιατί τον πήρε στην παιδιάδα και το φώνευσε. Και τι λέγει σ' αυτόν ο Θεός. Πού είναι ο αδελφός σου, Αβέλ. Ο Θεός, κοιτάξτε, δεν λέει. Αμάρτησες. Και δεν έλεγε κατευθεία. Αλλά δίνει μια φορμή να εκθέσει ο ίδιος ο άνθρωπος την αμαρτία του. Δηλαδή να μετανοήσει. Και του λέει, πού είναι ο αδελφό σου, Αβέλ, για να πει... Το, το, το, το σκότω σαν ήμαρτο αλλά δεν είπε κάτι τέτοιο προκαλεί ο Θεός να ενεργοποιήσει τον άνθρωπο σε μετάνια. όλα όσα μας συμβαίνουν στη ζωή μπορεί να είναι προκλήσεις ευκαιρίες από τον Θεό για να πούμε το ήμαρτο και εμείς πολλές φορές αυτό το αρνούμαστε το ξοδεύουμε το προσβάλλουμε το απορρίπτουμε λοιπόν Ρωτάει πού είναι ο αδελφός ο Άβελ Εκείνος που τα γνωρίζει όλα ερωτά Όχι από άγνοια Αλλά προσελκύοντας σε μετάνια το φωνιά Γιατί το ότι τον ρωτούσε όχι από άγνοια Το έδειξε λέγοντας πού είναι ο αδελφός ο Άβελ Και εκείνος είπε Δεν γνωρίζω μήπως είμαι φύλακα του αδελφού μου Βρήκε και ωραία απόφαση Δεν είμαι φυλακάς καθένα ελέφερες να κάνει θέλει Καλά λέει ο Άγιος το σχολιάζει. Δεν είσαι φύλακας, γιατί όμως είσαι φωνιά. Δεν το φύλαγες, γιατί όμως το φώνευσες. <Δεν> το <φύλαγες> όμως ομολογείς αυτά, υπεύθυνος είσαι και της φύλαξή του. Πραγματικά, ο κάθε άνθρωπο είμαστε υπεύθυνοι για τον κάθε άλλον άνθρωπο. Έχουμε ευθύνη, όχι μόνο για τον εαυτό μας. Δηλαδή η σωτηρία μας δεν είναι, εγώ, θα δώσω λόγος στον Θεό για το δικά μου, εσύ για τα δικά σου. Εγώ θα δώσω λόγο για τα δικά μου αλλά στα δικά μου είσαι και εσύ μέσα. Αν εγώ λέω διαφορώντας εγώ θα δώσω λόγο στα δικά μου και εσείς στα δικά σου και δεν πενεθώ και για μένα και για σένα και δεν συμπάσχω και για σένα αλλά κοιτώ με έναν τρόπο ατομικιστικό να πάω στον παράδεισο το ότι πραγματικά με ελέγχει ο αδελφός μου. Με κρίνει ο αδελφό μου. Ο αδελφό μου είναι που θα με στείλει εκεί που θα με στείλει. Υπεύθυνος λοιπόν είσαι και της φύλαξή του. Τι λοιπόν λέει ο Θεός προς αυτόν. Η φωνή του αίματος του αδελφού σου φωνάζει δυνατά από την γη προς εμένα. Μπεντά να του αποκαλύπτει την αμαρτία. Και τι λέει ο Άγιο Χρυσόστομος δέστε. Αυτό να το προσέξουμε πάρα πολύ. Γι' αυτό επιμένουμε γιατί μετάνοια πολύ. Λέει τον έλεγξε αμέσω και πρόσθεση και την τιμωρία του, όχι τόσο εξαιτία του φόνου, όσο εξαιτία τη ανέδειάς του. Γιατί ο Θεός δεν μισεί τόσο πολύ εκείνον που αμαρτάνει, όσο εκείνον που δεν τρέπεται. Άρα λοιπόν, δεν είναι τόσο προβλήμα αμαρτία, αλλά η μετανοησία μας, η σκληροκαρδία μας, οι προφάσεις μας, οι δικαιολογίες μας, τα προσχήματά μας, για να δικαιώσουμε τον εαυτό μας που δείχνουμε την ανέδειά μας που δείχνουμε τη σκληροκαρδία μας έτσι λοιπόν είναι ταχύς, γρήγορος ο Θεός, να συγχωρήσει δεν είναι αυτό το πρόβλημα ίσα ίσα οι αμαρτίε μπορεί να είναι ο τρόπος για να σωθούμε ανάλογα με το ότι συμβαίνει στην του κάθε ανθρώπου αυτό που μας εμποδίζει είναι η αμετανοησία μας που εκφράζεται με το ψέμα μας, τη σκληροκαρδία μας, τα προσχήματά μας, τις προφάσεις μας, τις δικαιολογίες μας. Γιατί ο άνθρωπος προκειμένου, για να μην μετανοήσει και να αναλάβει την ευθύνη του, κατασκευάζει ψέματα, τα οποία πιστεύει πως είναι αλήθιες. Πείτε τον εαυτό πως έτσι είναι, τελείωσε. Δεν μπορούσε να κάνω όλιος, πάτερ μου. Δεν γινόταν, ε. Βρίσκει λοιπόν ο άνθρωπος προσχήματα και ενώ ο Θεός λέει, ρε παιδάκι μου δεν πειράζει, αμάρτησε, συγχωρώ γιατί σε διάφορα πράγματα γιατί είσαι ανεδής γιατί δεν με εμπιστεύεσαι γιατί είσαι εκεί εκείνο το προβλήμα μας αμάρτησε η Εύα και ο Αδάμ δεν θα τους ετοιμορούσα ε, ε, ε, στο ποιμό Θεός για αυτό που έκανα για την παράβαση αλλά γιατί λέει Αδάμ πούει, πήγε κρύφτηκε δεν είπε το Ήμαρτο, η Εύα, το φίδι φτένε. Δεν ανέλαβε την ευθύνη. Μετά είναι αυτό ο ανδρισμό, αυτό το θάρρο, αυτή η αμεσότα που με ναι, Ήμαρτο. Εμεί όμω, επειδή δεν εμπιστευόμαστε τον Θεό ή δεν θέλουμε να χάσουμε την ιδέα που έχουμε και την εικόνα του εαυτού μα, κατασκευάζουμε ψέματα. Τα οποία πείθουμε τον εαυτό πω είναι αλήθειε. Και αυτά τα ψέματα είναι οι οχυρώσει μα. Αυτέ είναι οι ατομικέ μα αλήθειε, που είναι το προσωπικό μα ψέμα. Το προσωπικό μα ψέμα είναι οι ατομικέ μα αλήθειε, από τι οποίε οχυρωνόμαστε για να δικαιολογηθούμε. Και αυτό τι προσβάλλουμε την αγάπη του Θεού. Δεν εμπιστευόμαστε την αγάπη του Θεού. Δεν θέλουμε να γκρεμιστεί η εικόνα μα και φτιάχνουμε τα ψέματά μα. Και μετά γεννάται ο ψευδής εαυτό μα, τα προσωπία μα, οι μάσκε μα. Και γεννούνται τα ψυχολογικά μα προβλήματα. Γιατί απλά δεν είχαμε την άνεση να κτεθούν και να πούμε ήμαρτο. Όσο δεν λέμε το ήμαρτο και θέλουμε να διασφαλίσουμε τη δύναμή μας και την εικόνα μας γεννάται ο ψευδής μας και η καρπή αυτού τα ψυχολογικά προβλήματα, τις συγκρούσεις και η σύγχυση και το σάλεμα της ψυχής μας. Και βέβαια... Ναι λοιπόν... Τι λοιπόν λέει είναι πολύ μεγάλη η αμαρτία και ναι δες τι λέει αυτό πολύ σημαντικό και βέβαια τον Κάι που μετανόησε δεν το δέχτηκε επειδή δεν είπε πρώτος την αμαρτία Τι λοιπόν λέει ο Κάι είναι πολύ μεγάλη αμαρτία μου για να συγχωρεθεί Το ακούει κανένα και λέει να έχει μετάνοια Αυτό χείριστη μορφή εγωισμού Αυτή η κουβέντα είναι, κατ είναι κατάκριση του Θεού, κατηγορείται το Θεό τώρα ο Κάη. Είναι μεγάλη είναι πολύ μεγάλη η αμαρτία για να συγχωρεθεί Σαν να λέει Το έλεος σου είναι περιορισμένο Θα μπορούσε να συγχωρεθεί βέβαια Αλλά είναι τόσο μεγάλη που ξεπερνά το έλεος σου Και το έλεος σου έχει όρια Άρα εσύ που δεν έχεις μεγάλο έλεος Αυτό δεν σημαίνει Είναι πολύ μεγάλη η αμαρτία μου για να συγχωρεθεί Απρόσωπη έκφραση Κλείσιμο στον εαυτό Ενοχή, σφίξιμο τον εαυτό μου, δεν είναι έξοδος από τον εαυτό μου. Δεν είναι ήμαρτο, είμαι στα χέρια σου, κάνει ό,τι θέλεις. Δεν είναι αφορά προς το πρόσωπο. Δεν είναι διαδικασία σχέσεις. Δεν είναι ο συμφιλίωσης. Είναι απρόσωπη έννοια, μια ε, ε, ηθικού επίπεδου. Είναι πολύ μεγάλη η αμαρτήμη για να συγχωρεθεί. Αν απορία, της τύψης. Οι τύψεις τι είναι. Ε, Κλείσουμε στον εαυτό μου, δεν είναι μετάνοια. Οι τύψις τύπτε της για να ενεργοποιηθούμε, να κάνουμε την να βγούμε από τον εαυτό μας. Να βγούμε από την ενοχή μας και να ανοιχτούμε στον Θεό. Τύψει είναι κλείσιμος στον εαυτό μου. Προσπάθεια αυτοδικαίωσής μου. Είναι πολύ μεγάλη αμαρτία μου για να συγχωρεθεί. Η διαδικασία αυτοδικαίωσης. Και στην ουσία τα βάζουμε τον Θεό. Θέλετε μέχρι εδώ να ρωτήσετε, αν και δεν έχουμε χρόνο, που τα πήραμε μονότερμα. Μετά τι 12. Κανεί άλλο. <laughs> Μετά. Συμφωνάει άνθρωπο το πρωί ο Βου και λέει: Μετανιώνω πραγματικά ενώπιον του Θεού. Βρίσκεται σε πλήρη μετάλλεια και εμπαραστεί το Θεό και το συγχωρεί. Τι γίνεται όμω με την ανθρώπινη σκέψη τη δική μα που αυτό ο άνθρωπο έχει σκοτώσει τόσο κόσμο στον πλανήτη. Και αυτό το παιδιά. Πώς εγώ να δεχτώ τώρα τη δετάνεια του μούς. Μα δεν τη δεχθεί, ο Θεός θα τη δεχθεί. <χω> δηλαδή θα συγκροστούμε με το Θεό σε αυτή την περίπτωση. Έτσι δεν δηλαδή, είναι ολικά. Το δεχόμαστε <χω> πώς να το δικαιολογήσουμε. Θα μας φανεί, αυτό, να σας πω κοίταξε. θα μας φανεί άδικος ο Θεός, έτσι αυτό εννοείται. Λοιπόν, <χω> <χω> δηλαδή εσύ θα ήνιωθες, δικ... θα ήνιωθες θα ικανοποιείτε το αίσθημα του δικαίου σου, αν ακόμη σύν ένας ήταν. Εγώ προσωπικά που θα προδεχόμουν, αν ξανά ανέστηνε τους νεκρούς, τους κόμπους όποους, και ας τον συγχωρούσε. Αυτό που λέτε, καταρχήν να το καθαριστούμε ότι δεν ικανοποιείται η δικαιοσύνη με το ένας επιπλέον να καταδικαστεί, έτσι, το καταλαβαίνω αυτό. Δεύτερο, δεν ξέρουμε ο Θεός τι κάνει για τον καθένα και πώ οικονομεί. Αυτό και τέτοια ερωτήματα πολλά μπορούν να θέσουν στην ψυχή του ανθρώπου και να ταλαιπωρούν. Και αυτό είναι σκάνδαλο τη λογική μα. Και αυτό είναι ο προσωπικό αγώνα του κάθε ανθρώπου. Πώ να υπερβεί αυτό το σκάνδαλο. Και αυτό το σκάνδαλο που μπορεί να με φέρει ή σε διάλογο με τον εαυτό μου, γιατί θέλω έτσι, και να το ψάχνω εδώ, να ψάχνω από εκεί, ή αυτό το σκάνδαλο να με φέρει σε αναζήτηση του Θεού. Και να πω, Θεέ μου, τι γίνεται, λέει, Σέ με, και εμένα και αυτού, και να το αφήσω στα χέρια του Θεού. Γιατί πατέρα και αυτό που εφουνεύτησε είναι ο Θεό. Και ο Θεό ξέρει πώ θα οικονομήσει την κάθε ψυχή και τι κάνει. Εγώ δεν μπορώ να πω σαν σε αυτή τη διαδικασία να το ερμηνεύσω ή θα ερμη... προσπαθήσω να το ερμηνεύσω και θα... ή θα προσπαθώ την ερμηνεία την αφήσω στα χέρια του Θεού και αυτό είναι η συντριβή της λογικής μου το σταύμα της λογικής μου κάτι πιο κοντινό που έζησα και γορμόμενος σας κάνω αυτή την ερώτηση είναι ότι ο μακαριστός ο κύριος Χριστόδουλος έστειλε μια επιστολή στον του σατανιστέ που σκοτώσανε μια κοπέλα. Και υπήρχε και συμβολική, α πούμε, διάθεση. Και προσπαθώ να πω στην λογική του γονέα του φολευθέντου κοριτσιού ή του αδερφού του, το συγκινικό προσώπου. Και λέω εδώ τώρα ότι ο νόμο που δουλεύει. Έχουμε ένα νεκρό, το, αυτό που θυσιάσαμε. Να μην θυσιάσουμε κι άλλων με ισόβια κάθεξη, να του δώσουμε δικαίωμα να με μετανιώσει, να ζήσει δηλαδή. Να μην έχουμε δύο νεκρού στην ουσία και τον αφήνει και βγαίνει έξω. Βέβαια λογικά έχει μια βάση αυτό. Τι γίνεται όμως στον περιβάλλοντα χώρο του γονέα ή του αδερφού και τα λοιπά ή του συντρόφου όταν σε αυτή την περίπτωση χάνει κάτω από αυτέ τις συνθήκες έναν άνθρωπο εντελώς άδικα για μια τρέλα που έχει ο άλλος να νομίζει ότι θα φυσιάσει και την επόμενη στιγμή ο άλλος του δίνεται χάρη και από τους ανθρώπους και από τον Θεό. Εκείνη την ώρα εγώ λέω ότι ο Θεός είναι άδικο. Συμφωνώ μαζί σας και λέω ότι τα κρίματα του Θεού και τα λοιπά γιατί έχω την καλύτερη διάρτηση να προσεγγεί στον Θεό θέλετε το νιώθω κιόλα, αλλά παρά να τη δω. και μου δημιουργεί πρόβλημα η ίδια κατάσταση αυτή της συγχώρεσης. Καταλαβαίνετε τι γίνεται Είναι καλό να σου υπάρχει αυτό το πρόβλημα και αυτό το πρόβλημα δεν απαντάτε διανοητικά θα μπορούσαμε πολλά να πούμε ρώτα το Θεό να σου πει με τον τρόπο που ξέρει αυτός και τον που ξέρεις εσύ. Ε, πάντως η, η τοποθέτηση αυτά τα πράγματα δεν έχει να κάνει με το πρόσκαιρο. Έχει να κάνει με το αιώνιο. Δεν έχει να, έχει να κάνει με μια προοπτική σχατολογική. Δεν έχει να κάνει με μια λογική αυτοί οι καημένοι φύγαν να ξαναρθούν πίσω. Όσο αφορά το περιβάλλον τους το περιβάλλον έχει τη δυνατότητα σε αυτή την περίπτωση ή να δαιμονιστεί, δηλαδή να σκληρινθεί και να καταργείται συνέχεια ή να αγιάσει πολύ εύκολα. Από τη στιγμή που αποδεχεί τα πράγματα με ταπείνωση και με συγχωρητικότητα, όπως ο Άγιος Διονύσιος. Ε, επομένως, σε αυτά τα πράγματα δεν μπορεί κανείς να ξέρει αυτά τα κρίματα τα αφήνει κανείς ταπεινά μόνο στον Θεό. Αλλά ένα πράγμα μπορούμε να πούμε ότι σίγουρα δεν είναι δίκαιο ο Θεός. Ο είναι αγάπη. Λέγε Δεσπίνα. Δεν ξέρω, διότι Πρέπει να την όλοι και να Συγγνωμή. Πρέπει την ο Λά, ο Παίλος, ο δεν θέλεις να την πεικείρως κανείς άλλος Τι θέλεις; Δεν δε, το, το λέει καν διάμοντος για αυτό μου πρέπει το, να πάρεις την ποιοι από να δεν θέλεις; Δεν το δε, Όχι, πάρε. Μην το πάρεις Οπότε, δε, δε, δε. Εντάξει, μην το παρες. Αυτή Χαμένη; ξέρω κι εγώ. <laughs> τι με Θεός; Κοίταξτε, ε, όταν κανείς δεν θέλει να πάει σε νεύρα κάποιος υπάρχει δεν μπορούμε όλα να τα ισοπεδώνουμε να βγάζουμε πορίσματα αλλά γνωρίζουμε πως η μετά είναι ένα προσωπικό γεγονός το είπαμε και εγώ μια φορά αναφέρεται στην Εκκλησία δεν είναι η ατομική υπόθεση του εαυτού μου είναι ένα γεγονός επανασύνδεσής μου με το Σώμα του Χριστου Εκκλησία που αναφέρεται στον Πιμένα, στο όνομα της Εκκλησίας ο οποίο θα μου δείξει τον δρόμο και πρακτικά και θεραπευτικά τη συμφιλίωσης. Αλλά γι' αυτό ακριβώς το λόγο όπως λέει ο Άγιος Χρισόστομος, δεν εθεσέ ο Θεός Αγγέλους να μας έχουν τις και να μας ακούνε αλλά ανθρώπους ομοιοπαθείς που θα καταλαβαίνουν και τη δική μας δυσκολία τη δική μας αναπηρία και θα μας δείξουν φιλανθρωπία. Αλλά πιστεύω είχε έχει κατά τώρα κάποιου δικού του ανθρώπου που δεν τολμούν να πάνε. Γι' αυτό το είπα έτσι. Δεν ξέρουμε. Καθένα έχει ένα δικό του δρόμο. Πώ ο Θεό θα φέρνει τα πράγματα. Ναι. Εγώ θέλω να ρωτήσω όταν ο έντροφο σου δεν εξομολογείται και δεν κοινωνεί. Είναι λάθο συμπεριφορά ενώ, ενώ δεν εξομολογείται και δεν κοινωνεί. αλλά πιστεύει. προσπαθεί να κρατήσει Τετάρτη, Παρασκευέστο από κρέα τουλάχιστον και κάποια άλλα πράγματα. Και δεν ξέρω τι άλλα κρυφά από, από μόνο του. Είναι λάθο η περιφορά του συντρόφου του να το πει ότι όλα αυτά που κάνει είναι μηδέν τη στιγμή που δεν παίρνει χρηστό μέσα. Γιατί τότε θα κάνει ούτε αυτό μετά. <χει> Πες ότι είναι πέντε και σημαίνει ότι κάνει και το δέκα. Εμεί εμείς είμαστε αφοριστικοί και κάποιο λέει: Α κάνει αυτό που μπορεί ο άνθρωπο, και λίγο-λίγο. Και ούτε έχουμε δικαιωματό αδιάκριτο να επιβαίνουμε στην. Προσωπική του ζωή. Κανεί άλλο. Τελικά πάτε την καρδιά, να το πω έτσι. Του ανθρώπινου γέλου τσέρντε ποια είναι. Που αντάκει η Εύα δεν ήταν Κινέζοι, Να φάνε το φίδι αντί το μύτο. <Συξελίως> Νομίζω ότι πάλι το μήλο θα τρώγανε, γιατί μέσα στη φύση μας μας κολακεύει πάντα το ξένο και το άγνωστο. Αυτό που συνηθίζουμε δεν το θέλουμε, είναι αυτό που δεν συνηθίζουμε μας προκαλεί πιο πολύ. Λοιπόν, πες μου Κώστα. Συγγνωμή. Θέλω να σκοτώσω τον στόνο. Ε, άμα μετανοούσε πρακτικά μετά από προκλητική ανάγκη πίσω τα σχολικά. Ε βέβαια. Λίπω. Λοιπόν, κύριε Μιχάλη, έχετε το κουτί για ερωτήσεις πάνω; Όχι. θέλει στείλε βαράβη, πάνω υπάρχει ένα κουτί όπου θինε βάζει ερωτήσεις, όσοι δεν θέλουν να τα λένε προφορικά. Την επόμενη 3η πρωτοθέσιος. Την επόμενη φορά. Δι' να τον Αγίου Πατέρα, νημών και κύριε Χριστέ, ο Θεός μου, και σώσουν οι